Καλησπέρα! Καλησπέρα! Γιορτάζεται σήμερα βλέπω! Μπρος τον αγώνα για μια Ελλάδα αλεύτερη σοσιαλιστική Συντρόφισες και σύντροφοι! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Για πες, γιορτάζουμε, ναι, εσύ δεν γιορτάζει! Εγώ ποτέ! Τις 3 του Σεπτέμβρη δεν έχω ψηφίσει ουδέποτε στη ζωή μου, Πασόκ! Όλοι γιορτάζουμε βαθιά μέσα μα και α μην το ξέρουμε. Όχι και ούτε έχω πανηγυρίσει ποτέ. Ούτε σε μια καρότσα στο χωριό το 93 ούτε που ξαναβγήκε. Καρότσα στο χωριό, όχι, όχι, Όχι. Ούτε το 85. Όχι. Το 81 στο καλό? Έμουνα μικρή. Μικρή γκάρμε τη μαλακή. Ήταν ένα πολύ ωραίο και πλήρε εφαίρο μα παπάντζα. Θέλω να σα μέσα του καρδιά μου. Το Πασόκ, Σαν εκπομπή, να ξέρεις, το έχουμε όχι απλά σπουδάσει, το έχουμε μελετήσει σε βάθος. Έχετε κάνει διατριβή. Διατριβή στο Πασόκ χρόνια. Εγώ για να καταλάβεις, όταν ξεκίνησα το 2003 στην εκπομπή, ξεκίνησα επίσημήτη. Άντάζω. Έχω βαφτιστεί Έχει. με το Πασόκ. Ναι. Μεταφορικά εννοώ, επαγγελματικά Έχει. κατάλαβες. Έχει. Τη πίεση ποτέ σου, Πασόκ. Δυστυχώ όχι. Oh. Δεν ήμουν άξιο να ψηφίσω, Πασόκ. Δεν ήσουν άξιο. Σε αντίθεση oh. με το θύμιο που υπήρξε άξιο στο παρελθόν. Καλά, ναι, το ξέρω. Να το ξέρει, εντάξει. Για πε. Πάντω μου κάνει εντύπωση που ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι έστω στην πρώτη περίοδο τη διακυβέρνηση του Ανδρέα δεν εξαπάτησε το λαό. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Ναι, αυτό ισχύει. ισχύει. Απλά από... ανέβασε τον πύχη και οποιοδήποτε μετά από αυτόν δεν μπορούσε να το φτάσει στην παπάτζα. Οπότε φαινόταν πολύ... λίγος και ευτελίστηκε ο θεσμό. Έκανε τον κύριο προσπάθεια, ο Τσίπρα. Να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Έκανε, <συλίσαι> αλλά εκεί που κατούρισε ο Ανδρέας. <συλίσαι> Γυρίσατε. <συλίσαι> Γυρίσατε. Ναι μωρί, γυρίσαμε Τι κάνετε, πώς τα περάσατε Ε, συμπαθητικά, δεν προλάβαμε που να ξεκουραστείς τώρα Γιατί Χρειάζεται ένα ικανό διάστημα για να ξεκουραστείς Εντάξει Αποστόλη μου, 6 εβδομάδες λείπατε 8, 8, 8 8, δεν είναι λιγοντροπή Δεν ξεκουράζεις, 8 εβδομάδες, γιατί τις πρώτες 3 ακόμα κουρασμένους και έχει την πίεση της Αθήνας Ωραία, Οι άλλε πέντε λίγο να πα για ένα μπάνιο. Λίγο από εδώ, ε, κούραση είναι αυτά. Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι. Λίγο να κάνει τι δουλειέ μετά 15 Αύγουστο. Δεν θα σε βεστώ στα πεζοδρόμια. Θα σε κούραση γι' αυτό. Ναι. Δεν θα κάνει μια γενική ε, το σπίτι ε, όταν πα. Θα πα. Δεν θα κάνει και μια όταν φεύγεις για να το βρει καθαρό όταν θα γυρίσει που δεν θα είναι. Τι, αυτό είναι ξεκούραση. Σωστά. Και εσύ το να μην έχει χωριό. Ναι, σωστά. Ε, τώρα θα περιμένει μέχρι τα Χριστούγεννα. Πότε. Ε, τώρα ε, και εκεί τι είναι, σιγά-διε εβδομάδε. Σαν τα σχολεία γίνονται και εσύ. Καλή αρχή να έχετε ζηργιάζω θέλω να καλά είτε καλή αρχή να έχετε και ότι κάνετε ρωτήσαμε και το φύμιο. Καλησπέρα, καλή σεζόν! Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, αυτό αυτοδιαφημίζεται ότι συμμετέχει στην καλλιτεχνική ομάδα για το Μήκυο. Ω τι δηλαδή? Να σου να σου πούσε καλλιτέχνη, το καταλαβαίνω. Αυτό ω τι είναι. Ω κειμενογράφο. Κειμενογράφο τι, Τριμποφίλιο. Τι γράφει δηλαδή. Εάν δει την παράσταση, θα καταλάβει τι γράφει. Ε, Τα ε, κείμενα ε, που θα υποθούν στην παράσταση, που θα ερμηνευτούν. Αυτό μόνο είναι λίγο πολύ γράφει. Άστον αυτόν εραβικό πλεξάρα. αυτή να σου πάρει τη δόξα Μιχάλη ή λίγο Θέλω να σου πω, μια και είναι η μέρα γιορτή, ένα λόγο που θα έπρεπε να γιορτάζουμε σήμερα ω χώρα. Γιατί η Ελλάδα κατετάγει ενδέκατη σε παγκόσμιο επίπεδο σε μετανάστε προ το εξωτερικό. Το 2023 έφυγαν από την Ελλάδα μετανάστες προ το εξωτερικό 159.000 άνθρωποι. Και αυτό μα κατατάσσει στην ενδέκατη θέση. Okay. Σβήνει η ανάπτυξη. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία δλήνου. Πιο brain drain, γιατί. Τη... Καλά, μπορεί, και... μπορεί να και άλλου λόγου τώρα δεν ξέρεις. εννοείς. Να μην γουστάριζαν να βρήκαν γκόμενα όλοι έξω. Α ναι 150.000. Δε φταίει η χώρα δεν καλά. Ερωτικοί μετανάστες. Ε το αποκλείεις. Ε το αποκλείω ναι. Α το αποκλείεις. Ε είσαι ξινιόλα. Γεια σα. Μπορεί να με συνδέσετε με την Ελληνοφρένεια. Εδώ η Ελληνοφρένεια είμαι. Να, μπορώ να σα μιλήσω. Μ, γιατί να μην μπορείτε. Λοιπόν, σας, σας... Άλλοι είναι λογοκριτέ, δεν είμαστε εμεί. Δούλεψα, στο έλεγα, 33 χρόνια. Πω. Ντράπηκα για τη φόφη γεννηματά σήμερα. Όταν ο, ο πατέρα τη έκανε το εθνικό σύστημα υγεία, το τήρησε. Θα σα πω γιατί είμαι πασοξού από το 1981. Απά, κυρία α, μου, θα κουλήσω α, τίποτα από το τηλέφωνο, περνάνε αυτά. Δεν αξίζει να κόρη του γεννηματά. Γεια σα. Ναι. Ναι. Να συνεχίσω, είμαι η ίδια κυρία. Και γιατί μου το κλείσατε, Αχ, λάθο. sorry, sorry, γιατί σε παρακολουθώ συνέχεια. Καλέ, I beg your pardon. Τα που λέω μενιζέλο σήμερα να πάει να γράψει γα... το χοντρόκολο. Αντάξει. Γιατί... Καλά, κάντε 100... και συναντήρα, θα το μεταφέρω. εκατό άτομα που πασοπίζονται δεν σε κανένα. Αυτά είναι με στα κόλπα και τελείω. Θε να σου δώσω και το μου. Εγώ θέλω, εσύ δεν θε. Θα στοχοποιηθεί μόνη σου, άστο. Ναι. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Άντε πάλι αυτή η δουλειά, τι θα γίνει. Οι εγώ του ψήφιζα. Το ξέρετε εσύ του ψήφιζε. Θα... Μην ξαναπέσει τηλέφωνο, θα σα αναγνωρίσω στο δρόμο. Στα νέα παιδιά απολογούμε γιατί Ε Βάλει το κεφάλι στην άμμο και παράτα μα. Όχι, δεν μπορούσα να μπω. Θα πολεμήσω. Με τη βρωμοπασόκα που μπλέξαμε σήμερα. Τι θε, κυρία μου, δεν θέλω να σε ακούω, <συρίζω> μου γυρίναν τάντερα. Ψήφιζα το 1981. Καλά έκανε. Κόψα και τα δύο τα χέρια σα <συρί> αν τελειώνουμε. Είναι πιστόριου στο χεριό. Πάσε μα. Ήρξανε, αλλά ούτε νέα δημοκρατία δεν θα ψηφίζω Δε με νοιάζει κόψε το λαρρίκι σου Παρά τα με, γεια μου Πασόκα, φύγε από εδώ Ναι σα σας πήρα τη Γιατί δεν με βγάλατε κύριε Τόλη Ποιος είναι η Πασόκα, είσαι πάλι Είμαι η Σαρτογιάννη Ευαγγελία που σα είπα Από τελοκαρόνια η Πασόκτου Φύγε διάολε, φύγε διάολε Από την εκπομπή δεν ο, μπορώ ο, να σ', σ ακούω, ο, φύγε ντραπο... Η φόβη γεννηματά! Εγώ ντρέπαμε που σ' ακούω. Με ακού κανένα άνθρωπο απ' έξω γύρω Ζήλι, φύγε διάλογο, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Είσαι φύγε, Πασόκ! Ακούζει! Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Φέλε, φύγε! Στου 19 πήγατε. Φύγε, Σατανά, σε παρακαλώ, μην, ε, μην το κάνει. Απ' του κλέφτε. Ποιου κλέφτε, παιδί μου, το... φύγε από εδώ, πήγαινε να ανάψει τα καζάνια σου. Να. Φύγε από εδώ. Τι πε? Ούτε από εδώ λέω. Δεν είμαι ούτε γαϊδού, ούτε τίποτα να μου πει σου. Είσαι Πασόκ, δεν είσαι. Όχι τώρα, να πάω. Πράγματα... Όχι επειδή είσαι στο παλιά δομή, εισόθηκε. Όχι, άκουσα με αποστάλη. Αντάξει, τι έγινε τώρα. Ακούσε με γιατί εγώ ήμουνα στο Έλληνα 33 χρόνια και άκουσα τον γεννηματά όταν έκανε το σύστημα υγεία και σήμερα ντρέπομαι για την κόρη του. Ωραία, μη συντροπεί δική σου. Όχι, δεν μισή... δική της μου. <οί> τη. με τώρα. Πω γιατί πρέπει να απολογηθώ στα νέα παιδιά και. Ωρε, παιδάκι μου, τώρα θα απολογηθεί τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά σου έχουν καταδικάσει. Όχι, άκουσε με. Την ακούσω, έχουν πάρει το μάρμαρο ήδη, το χτίζουν το σπιτάκι <αξουσιά> γύρω γύρω <έιντε> και σου <είχο> εύχονται, πήγαινε. Οι <εγνιτές> πρέπει να σταματήσουν να μα λένε ψέμα. Έχει φυτευτεί, χρόνια είναι έτοιμο, άσε με! Ναι. Έλα, αποστόλη μου. Ποιο είναι? Η ίδια είμαι, κύριε. Τι είναι, πάλι η ίδια, τι είναι, φύγετε. Όχι, ακούσαμε. Γιατί? Ντρέπομαι. Ε, κι εγώ. Α, μάς που τους την Αφού ντρέπεσαι τόσο πολύ, μια τριχιά με... δεν υπάρχει Φαλή. στο σπίτι. Σήμερα πήρα να απολογηθώ απέναντι στα νέα παιδιά που έρχονται. Σήμερα έχ... θα απολογηθεί στα νέα παιδιά. Απολογή το φωτιστικό με την τριχιά. Θα σε καταλάβουν όλοι, θα βγει η ροήδα. Κάντο. Εμένα Φα... τηλέφωνο. Θα αγωνιστώ. Απο... Θα... Θα αγωνιστώ και θα είμαι απέναντι... Στι... Τι Σα κάνει όλους θα... μετά το πασόκ να γίνετε αγωνιστές δεν μπορώ να καταλάβω! Πέραντι στον συνταξιού! Είστε εσείς και ο ανδρουλάκης! Αυτή η ενοχή που σας δημιουργεί... Κύο του παρελθόντο δεν μπορώ να την καταλάβω. Ζητάω συγγνώμη από τον Πάπα. Α, εντάξει, αφού ζητώ συγγνώμη, συγχωρεμένη. Και θα έρθουμε και 40 μέρε να σε δούμε. Να σε καλά. Θα με ευλογήσει ο Θα σε ευλογήσει μια ευλογία που θα σου ρίξει. Δεν Μην Είχε... αν Είχε... η ευλογία Είχε... είναι σε μορφή ροχάλα. Δεν θα με ευλογήσει γιατί έκανα μεγάλο κακό Ναι, ναι, ναι, ευλογημένη θα είσαι. Αλλά θα έχει μπροστά και να σκύψε. Αλλά αυτό το βλαμένο, εγώ σαν σα λέω και από που ψηφίζω. Φυτία σε Αυτό το βλαμένο για μένα κατεστεύω Ποιο είναι το βλαμένο; Που το ψήφισε. Δεν μα παρατάζει, λέει εγώ. Και ντρέπομαι, λυπάμαι. Άμα δεν ξέρει τον κόμπο, είμαι ναύτη. Έλα να σου πω εγώ: Να σκόνω μια καντιλίτσα, να δέσει καλά ο Νοντραβίξ, να πάει στο διάστημα τη να ισχάσω κι εγώ. Να πάει να γράψει να... το κολό, πέρα το δόσαφο. Ναι, τώρα το θυμήθηκε. Ενώ είναι ένα ηλίθιο και μισό, όπω όλοι του. Εντάξει. Νεοδημοκράτε και πασοξίδε. Να σου Λάχι. πω, σαφήνω, θα το πούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώ. Θα με ξαναπάρει, ξέρω δεν την κλειττώνω σήμερα. Yeah. Ήταν γραφτό σήμερα yeah. να πάθω αυτό yeah. με την βρόμπα σόκα. Πλάσε με yeah. να πάω κι εγώ στη δουλιά μου να κάνω, σε φύ Πنيγκε την άλλη φορά με το χημικά. Δεν πήγε καλά όμως το ότι πνίκε την φορά. Να ξαναπάς να γίνει η δουλειά δεν έγινε. Γιατί αν πνιγόστο θα με έπαιρνε 10 τηλέφωνα ηλίθια, σήμερα. Γιατί από υπήρξα. Το ξέρω, το, ηλίθια... το λέω από την αρχή. Ηλίθια. Το ξέρω. Εμένα άσε με. Του κλέφτε Την ηλικιότητά σου γιατί είναι ακούω, πε μου. Καμάρα να Στο και στο κακάλι, <χαιδί> <χαιδί> <χαιδί> <χαιδί> γιατί δεν είσαι και τώρα δίπλα στον Τζοχαντζόπουλο, Γιατί? <χαιδί> ένα <Ραυλίδι> τηλέφωνο τη μέρα επιτρέπουν <χαιδί> ναι, ένα. <χαιδί> γιατί δεν είσαι <χαιδί> εκεί, εκεί. Να σε καλά, λέω, Να σε καλά. <χαιδί>